Noia, oi, ia godere totul și o Sfântișirii, te oielease ca și tu ar bătea os vașilești, mulțim Αν το παρά του λεποντός Τα στον αν σκοπον καρδίας Και νεμον το στεφος αφθαρτών Και νεμον το στεφος αφθαρτών Επί το δυρμόν Και căiom en dacărâ me ta tui Iacobu, Sincuptomeni Iosif, και Aîdhimon, Căi Sofrona, ton dulo-thentam O Tiai gii a cămă gari deftera ni an piu măsă tu macariuio șiftu pangalu cătișipodu căriu cătara țis țis teksiran țis țis țikiș țiston pangalun țioșif sofrun țioșif dikeos krato rofti căsito do țis oca lun simonia Καρπών άμυρον πνευματικών υκάζων, αράξει ρένει εις φύγωμεν το πάθος, τες του παγκάλου Ιωσήφ περαις βίες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμύ.